ότι ίσως την πρώτη μου πολιτική εμφάνιση την είχα κάνει στο καρναβάλι του Μοσχάτου. Την είχα κάνει στο καρναβάλι του Μοσχάτου. Έχουμε τη δυνατότητα, την τεχνική, τεχνολογική να κάνουμε μοντάζ Τώρα έχει μπει και το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να του βάλουμε να λένε οτιδήποτε. Αυτό που μόλις ακούσατε δεν το έχουμε φτιάξει εμείς. Το έχει φτιάξει ο Θεός, ο κυριάκο Μητσοτάκης, που πήγε στο Μοσχάτο προχθέ και στάθηκε την ανάγκη να πει ότι από εδώ ξεκίνησα. Αλλά δεν είπε ξεκίνησα από το Μοσχάτο, ξεκίνησα από το καρναβάλι του Μοσχάτου. Το είπε έτσι και είχε κάνει εκεί και την πρώτη του πολιτική εμφάνιση. Βάλτε ό,τι εικόνα θέλετε στο μυαλό σας, έτσι ακριβώς έχει γίνει. Το παραδέχτηκε δημόσια, είπε ότι είναι οι του εκεί, στο καρναβάλι του Μοσχάτου δηλαδή, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο του Θεού. Γυρίζω εδώ πέρα σε μια γειτονιά, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να μην ξεχάσω, ότι ίσως την πρώτη μου, την πρώτη μου πολιτική εμφάνιση, την πρώτη μου πολιτική εμφάνιση, την είχα κάνει Στο καρναβάριο Φεβρουάριο του 2003 Γυρίζω λοιπόν σε ένα μέρος Στο οποίο αισθάνομαι ότι έχω ρίζες Ότι έχω ρίζες Στούκας είναι το παιδί Είς κάποιος μου χρωστάει Ναι, έχουμε και τον Καραμμέλη με σ' όλα. Έχουμε όμω και τον, βασιλιά, τον Πρωθυπουργό του Καρναβαλιού. Όπω ακούσατε, τον Κυριάκο Μιτζοτάκη χειροκροτάει από κάτω κόσμο που του είπε ότι από εδώ ξεκίνησε η πρώτη του πολιτική εμφάνιση. Όλο είναι ποίημα. Η πρώτη του πολιτική εμφάνιση έγινε στο καρναβάλι του Μοσχάτου και εκεί αισθάνεται ότι έχει ρίζε. Μάλλον οι ρίζε πήγαν για το Μοσχάτο σκέτο. Αλλά έχει προηγηθεί η φράση «Η Καρναβάλι του Μοσχάτου, οπότε κολλάνε ρίζε στο καρναβάλι του Μοσχάτου. Η Πάτρα ζήλεψε, το Ρίο δε Janeiro ζήλεψε Κυριάκο Μητσοτάκη λοιπόν Όπως μας συστήθηκε το Σαββατοκύριακο Και μας είπε πότε ξεκίνησε Πότε πρώτο ξεκίνησε Και ήταν μια λαμπρή πορεία Φαίνεται η τωρινή πορεία Ότι έχει βάση στο καρναβάλι του μουσχάτου Νομίζω καθένας μπορεί να το Καταλάβει, Καρναβάλι δεν ήταν μόνο το στούντιο, στο Όμο Χάτο. Καρναβάλι ήταν και στο στούντιο. Το κάνει κάθε Σαββατοκύριακο ο Γιώργο τώρα που πάει για Ευρωβουλευτή, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Αφήνει την ενημέρωση ξεκρέμαστη. Τώρα που πάει υποψήφιο Ευρωβουλευτή, κάθε Σαββατοκύριακο ξεκινάει στα μπασίματα από τι διαφημίσει με την ελληνική σημαία και βάζει και τον Λούκα Γιώργκα από κάτω να τραγουδάει. Είναι η πιο όμορφη στιγμή όταν α, όλοι αυτή την ώρα μπροστά στο εθνικό μας σύμβολο και όλοι έχουν συμφωνήσει από όλα τα κόμματα, υποκλεινόμαστε. Υποκλεινόμαστε στα τρία σύμβολα της ζωής μας. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Απολαύστε. Απολαύστε. Εγώ γεννήθηκα μεγάλωσα και ζω για την Ελλάδα Έρχεται διπλός καπατσές Και τριπλός. θα δούμε ανάλογα, θα τα υπολογίσουμε όλα αυτά Εδώ θα είμαστε να τα μετράμε, τους καπατσέδες δηλαδή Δεν ξέρω τι είναι αυτό, στο χωριό του λέει το λένε ε, Γιώργος Αυθιάς λοιπόν πουλάει, ό,τι μπορεί και τι πουλάει Τι πρωτότυπο, την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια Όσο κάνει εκπομπές, ενώ ξέρουμε ότι θα πάει για ευρωβουλευτής Ε, νομίζω μέχρι και το επόμενο θα είναι. Μετά φεύγει, παρετείται από τον Sky, Μένει ορφανό το Σαββατοκύριακο. Μεγάλη αλλαγή στα τηλεοπτικά πράγματα και στην τηλεοπτική, άρα και την κανονική δημοκρατία. Γιατί η τηλεόραση είναι εργαλείο άσκηση δημοκρατία. Όπω όλοι ξέρουμε, παρακολουθούμε και βλέπουμε. Τι είπε εδώ, είχε την ελληνική σημαία. Μα είπε να απολαύσουμε. Απολαύσαμε. Και είχε την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, δηλαδή η Ελλάδα. Οι ελπίδε όλων μα, κάθε ανθρώπου. που είναι ευαίσθητος για το θέμα και οι δικέ μας Καθώ δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από σας ό,τι και να λέτε και μας μάνες μας γέννησαν και εμεί Έλληνες είμαστε Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλωτοι Τουρκοί Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμε. και εμεί Έλληνες είμαστε και τα παιδιά μας φυγήραν και το ελληνικό το, αυτό, το, αυτό το λέμε είναι συγνωρίζω πα, π, πα, α, αυτό το λέμε και εμεί ευαισθησίες έχουμε Μπράβο Να βήτει <σχελίδι> <σχελίδι> Επειδή μα Μτε σρά μου χρωστάει. Άτα να μην τα ρροστά Όλοι δεμά Χμε τα συκρόβα Χ τκτορί Τάδι μετε Δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε όλοι, το ξέρουμε. Κωστής Κατζηδάκη, μα άρεσε πολύ αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα κολλήσαμε και του Κατσβέλ δίπλα. Όχι ότι δεν είναι Κατσβέλ, ότι είναι Έλληνε. Και ζούμαστε εδώ όλοι μαζί, όχι και τόσο αρμονικά, αλλά αυτή είναι η όρη για να ζήσει κανεί σε τέτοιε κοινωνίε. Δεν ζούμε όλοι αρμονικά. Κάποιοι ζουν πάρα πολύ καλά, και οι υπόλοιποι παλεύουν να ζούμαστε καλά. Στο κέντρο της Αθήνας Για παράδειγμα Με τον νέο δήμαρχο τώρα τον Δούκα, Δεν ζούμαστε καλά εκεί Μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ο Άδων Γεωργιάδης Ότι ζούμαστε καλά Γιατί δεν του αρέσει ο δήμαρχος Δεν μου λέτε όλοι εσείς Όλοι εσείς με την αποχή σας Την αδιαφορία σας Με τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε Στείλατε τον κύριο Δούκα στην Αθήνα Χαίρεστε τώρα που τα εξάρχεια κάνουν κομμάτι στο Δήμο τη Αθήνα. Γιατί ο Δήμο τη Αθήνα δεν, δεν ελέγχεται. όπω παλιά, δεν είναι ο ίδιο Δήμο. Ο Δήμο Αθηναίων έχει καταληφθεί από την άκρα αριστερά. <Κι> δεν είδε στο βίντεο που πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέγανε: Έχετε εδώ πέρα τα γκλοπ του μπάτσου και του μιλάει και του κανοικά. Όχι εδώ, βλέπει λέει και ένα γκλοπ μπάτσου. Γκλοπ μπάτσου ο Δήμος Αθηναίων. Είναι ευπρεπή όμω ο κ. Δοκασέλη. Μα δεν κατάλαβε. Επειδή είναι ευπρεπή και συμπαθή και μετριοπαθή στην όψη, κορόεδεψε τον κόσμο. Ο Κόμος δεν κινητοποιήθηκε να βγάλει να τον Παγκογιάννη και τώρα η Αθήνα θα έχει πέντε χρόνια δήμαρχο, την άκρα αριστερά. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Και τώρα η Αθήνα θα έχει πέντε χρόνια δήμαρχο, την άκρα αριστερά. Εγώ όμως ασπασία μου δεν το βάζω κάτω, δεν το βάζω κάτω και ξέρεις τι λέω στον εαυτό μου. Τι τι λέω; I will survive αυτό λέω. Συχτιρίζει. Όχι, μόλι. Θα επιζήσω. <Κι> θα επιζήσει και ο άδονη και θα ζούμαστε όλοι μαζί. Έχουμε δήμαρχο τη άκρα αριστερά, τον Χαριδούκα. Έτσι τον χαρακτηρίζει. Παλιά, καλή τακτική τη δεξιά γενικότερα σε αυτόν τον τόπο, οτιδήποτε δεν είναι βαθιά δικό τη και δεν μπορεί να το ελέγξει. Ε, το θεωρεί το χαρακτηρίζει αριστερό, ακροαριστερό, κομμουνιστικό, αναρχικό. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο βρίσκει παραλληλισμού. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τώρα τον άδεντι Γεωργιάδη. Στο Γιώργο Γαφτιά τα είπε αυτά μετά τη σημαία: ένα λέει ότι είναι άκρα αριστερά. Η διοίκηση του Δήμου είναι στα χέρια τη άκρα αριστερά και αυτό είναι ο Χαρι Δούκα που τον στήριξε το Πασόκ και λίγο ο Ζαχαριάδης, ο Σίριτζα, δηλαδή με κάποιο τρόπο. Ζούμαστε όπω ζούμαστε. Το θέμα είναι πως θα ζούμαστε από εδώ και πέρα. Εσύ δηλαδή υποθετικά θα μπορούσε να πει ότι είσαι έτοιμο να γίνει ο επόμενο πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Εννοείται. Αναγεία μου, τι είναι αυτό. Αισθάνεσαι έτοιμο. Αννοείται. Están esétimo. Oxenoita. Réga-mo s'fica-me. Só fica-me réga. Só tu dáte missunesman. Só tu Είναι ο Στέφανο Κασελάκη και η γυναικεία φωνή που τον ρωτάει είναι τη Αναταλία Γερμανού. Εμφανίστηκε χτε, συνέντευξη έδωσε, η πρώτη μετά το φανταρικό, και είπε εκεί ότι είναι έτοιμο να γίνει πρωθυπουργό. Έτσι θα ζούμαστε από εδώ και πέρα. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει αφού είναι έτοιμο, όποιο μπαίνει στην αντιπολίτευση, αρκεί να είναι δεύτερο κόμμα, μια μικρή λεπτομέρεια και προπόθεση. Θα τα δούμε αυτά στι ευρωεκλογέ. Οπότε. Είναι έτοιμο να είστε όλοι σίγουροι και έχει και ρεύμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε αυτό και θα μα πει τώρα από πού αντλεί την πληροφόρηση και πώ ξέρει ότι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ρεύμα. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε που είναι το νέο ζύγι που λέει ο Πρωθυπουργό. Όλα αυτά έχουν μπει στο Ζήγη, το του 41%. Και τον προκαλώ να προχωρήσουμε σε διπλέ εκλογέ, ευρωεκλογέ και εθνικέ εκλογέ και να δούμε το ζύγι που είναι. Αμάν, την Σα υπόσχομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ανανεωμένο ριζικά. με ξεκάθαρες προτάσεις και κυβερνησιμότητα. Μόνος του σύριζα. ΣΥΡΙΖΑ μόνος, στ ή στ μόνος Δεν στ υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθαρίζει αντιφανε... αυτό λοιπόν, ότι θα είναι μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ήδη φαίνεται η δυναμική, μέχρι και τα παιδιά, οι φαντάροι, οι συμφαντάροι μου στο στρατόπεδο, οι γονείς, <στονίτωση> <στονίτωση> γονείς τους, έχουμε πλέον δημιουργήσει ένα κίνημα. Έβγαλε το συμπέρασμα από το θάλαμο. Πώ είναι με στο θάλαμο, 15, 20. Ε, ήταν υπεραρκετό αυτό. Έκανε ένα γκάλοπ εκεί, τον είχαν και συμφαντάρο. Τι θα του πούνε, δε. Α ψηφίσουμε. Φιλικέ ήταν οι σχέσει και έτσι γίνεται πάντα, ειδικά τι πρώτε μέρε. Οπότε έβγαλε συμπέρασμα. Πάμε πολύ καλά. Ο θάλαμο, τάδε τάδε, στο στρατόπεδο, τάδε τη Θήβας, έδωσε το μήνυμα τη νίκη. Νικάμε, κερδίζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και έτοιμο έτσι κι αλλιώ. Φαίνεται αυτό, αν είναι έτοιμο. Δώσανε και φαντάρι ή το OK και οι γονεί του καλπάζουμε. Ανατροπέ πολιτικέ, θα έχουμε γεγονότα. Ετοιμαστείτε, ραφτείτε. Αλλάζουν όλα σύντομα, το είπαν οι συνφαντάροι του Στέφανου Κασελάκη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία είναι από το Σαββατοκύριακο. Κάποια πρόχειρα υλικά, έχουμε κι άλλα δηλαδή, τα βάλαμε σε μια σειρά. Υπάρχουν όμω και τα άλλα θέματα που τρέχουν, υπάρχει και το άλλο θέμα τεράστιο που τρέχει. Αυτό είναι το έγκλημα των τεμπών bon. Συνεχώ βγαίνουν υλικά από εκεί και σχετικά με τη δικογραφία, μαρτυρίε, ντοκουμέντα. αλλά και δηλώσεις συγγενών και συνεντεύξεις. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε βρεθήκαν οι γονεί 33 νομίζω συγγενείς των οικογενειών, στη Λάρισα, έκανε μια σύσκεψη για να χαράξουν από εδώ και πέρα την τακτική τους, τι ακριβώς θα κάνουν, τι πρωτοβουλίες θα πάρουν και έκαναν και δηλώσεις μετά εξερχόμενοι. Πριν από αυτό όμως η κυρία Καριστιανού έδωσε μια συνέντευξη πάλι στο Crete TV κάτω στο σαχήνι, το δημοσιογράφο. και εκεί έδωσε μια άλλη εκδοχή τι της είπαν οι αρμόδιοι περίφημοι για το μπάζωμα Προσωπικά ε, κατάλαβα ότι ε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και ότι θα συμβεί μεγάλη συγκάλυψη από την ε, δεύτερη μέρα ήταν η μέρα πέμπτη το πρωί που πήγα στο σημείο και είδα ότι ο χώρος είχε είχαν απομακρυνθεί σχεδόν όλα είχε παραμείνει μόνο στην άκρη ένα. Βαγόνι και κάποια συντρίμια τα οποία δεν μ' να περάσω να δω, αλλά όλο ο υπόλοιπο χώρο ήταν φρέσκο χώμα, πατημένο και μάλιστα ήταν ένα αστυνομικό και λέω: Συγγνώμη, τι κάνετε εδώ, αυτό είναι ένα χώρο εγκλήματο. Πού πήγαν τα βαγόνια, δεν είχε καμία σχέση με το... το αρχικό. Η απάντηση που έλαβα, ξέρετε ποια ήταν. Ότι οι οδηγίε που είχαν ήταν ότι έπρεπε να στρώσουν το χώμα, λέει, γιατί θα γινόταν τρισάγιο. Καινούριο είναι αυτό, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει για του αγωγού, τον αγωγό του φυσικού αερίου, τον κεντρικό αγωγό, που περνάει κάτω ακριβώ όμω από το σημείο, σε πολύ μικρό βάθο ελάχιστο, και επειδή κινδύνευε, το ξεμπαζώσανε, φτάσανε πιο κοντά δηλαδή. Μετά τον μπαζώσανε γιατί αν ανατιναζόταν κατά τον άδωνι θα είχε ανατιναχθεί όλη η κατά το Φλωρίδι, όλη Ελλάδα. Ε, μια εκδοχή είναι αυτή. Μια άλλη, κατά το Φλωρίδι, ότι έπρεπε να ανοίξουν δρόμο να πάνε εκεί τα πυροσβεστικά, τα ασθενοφόρα, τα οποία είχαν πάει από τρει αγροτικού δρόμου που υπάρχουν γύρω τρι αλλά θέλαν άλλον έναν. Που τελικά δεν τον είδε κανεί αυτόν τον άλλον ένα. Κινήθηκαν στου τρει υπάρχοντε δρόμου. Τι άλλο έχουμε ακούσει, ήταν οι μογέ. Οι μογέ ήταν από κάτω, όπω είπε ο Άδωνη, όπω είπε ο Μακάριο Λαζαρίδης βουλευτή, και όπω είπε και ο Πρωθυπουργό, το κάνανε για να σώσουν ζωέ. Γιατί ακούγανε φωνέ από κάτω και διάφορα τέτοια. Τώρα λοιπόν εδώ ένα αστυνομικό, την κυρία Καριστιανού, είπε ότι το στρώσαν εκεί για να γίνει το τρισάγιο. Να γονείς, δηλαδή και δεν είναι στρωμένο, μπαζομένο και με πίσα στρωμένο. Γιατί εκτός από το χώμα ρίξαν και πίσω Αυτό για σας σημαίνει καμπανάκι Βεβαίω, βεβαίω. Το οποίο φυσικά Είχε σε πάρα πολύ έντονα Όταν στην επόμενη επίσκεψή μου την Κυριακή Είδα πλέον και το τελικό στάδιο ε, Είχε προηγήθει Το ξεμπάζωμα είδα λοιπόν το τελικό στάδιο Του μπαζώματος όπου είχαν Βάλει το χαλίκι παντού Και περνούσαν την πίσα. Μιλάμε Κυριακή, πέμπτη μέρα Τώρα θα πιστέψουμε την κυρία Καριστιανού που λέει ότι μπήκε πίσω την πέμπτη μέρα, την Κυριακή, ή θα πιστέψουμε το Γιώργο Φλωρίδη, υπουργό δικαιοσύνη τη κυβέρνηση. Και το τελευταίο, ότι εκεί έγινε το μπάζωμα με τέτοιο τρόπο ώστε Άρα. να λιωθούν τα στοιχεία, Άρα. ότι Άρα. έπεσαν τσιμέντα, δεν έχει πέσει ούτε ένα εκατοστό τσιμέντο. Χαλί χείρι το οποίο έπεφτε. Το οποίο όποιος, μπορεί να το βγάλει, θέλει. Χαλική. τώρα εκεί. να πάει ένα εξκαφέα, το, το, σκαλί, βγάζεις, το, το βγάζεις, σηκώνει. Δεν υπάρχει τσιμέντο δηλαδή Ούτε ίχνο. Βέβαια αλήθεια λέει και ο Φλωρίδης τσιμέντο δεν υπάρχει. Υπάρχει πίσα και φαίνεται πίσα και από τις φωτογραφίες μαυρίζει εκεί ο χώρος. Ε, το χαλίκι όμω, το χαλίκι συμφώνουν όλε οι εκδοχέ. Έπεσε χαλίκι αφού είχε ξεμπαδωθ, ξεμπαζωθεί σε βάθο ενό μέτρου το χώμα, με ό,τι είχε το χώμα, με ό,τι στοιχεία αποδεικτικά είχε ο τόπο του εγκλήματο, εκχερσόρθηκε όλο, και αμέσω μετά μπαζώθηκε με άλλα υλικά. Μπήκε και το χαλίκι, μπήκε και πίσω από πάνω για να γίνει το τρισάγιο, για να μην ανατιναχθεί ο αγωγό, για να μπορούν να σταθούν οι γερανοί, οι οποίοι στέκονται σε κάθε έδαφο, δεν έχουν θέμα, για να μεταφερθούν τα βαγόνια. Γεια, γεια, έχουμε ακούσει διάφορα, μπορεί να ακούσουμε κι άλλα τόσα. δεν οροδούν προουδενός όλοι αυτοί, μπορούν να πούν όποιο ψέμα του έρθει, ό,τι ασυναρτησία του έρθει, για ένα θέμα που το βλέπουμε και το παρακολουθούμε και αποδεικνύεται με την πρώτη ματιά. Δεν τους απασχολεί καθόλου, ποντάρουν σε άλλο κοινό, σε αυτό που δεν θέλει καμία διαπίστευση και καμία βεβαιότητα, αυτό που τους ψηφίζει. Είναι τελείω αμυντική η γραμμή του και γίνονται περίγελοι, καταγέλαστοι σε όλου εμά, και βέβαια σπάνε και τα νεύρα των συγγενών, και αυτό είναι πολύ λογικό γιατί πέρα από όλα τα άλλα δείχνει και ασέβεια στη μνήμη των νεκρών και στον πόνο των συγγενών. Χοντρή ασέβεια όμω, πιο χοντρή δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Γι' αυτό και βγαίνοντα συγγενεί, προχτέ, όπω ο Νίκο Πλακιά, πατέρα των Διδήμων, από τα Τρίκαλα, ζήτησε παρέτηση Φλωρίδη. Σήμερα μαζευτήκαμε οικογένειε θυμάτων των Τιμπών. Ζητούμε την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνη, διότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να μα δικάσει του συγγενεί, τα παιδιά, τα αδέρφια. Ένα Υπουργό Δικαιοσύνη, ο οποίο όλε αυτέ τι αποδείξει που έχουμε συλλέξει όλο αυτό το διάστημα, τι θεωρεί μπάζα. Πώ να, παιδιά, να πάμε στα δικαστήρια και να μα δικάσει ο Υπουργό Δικαιοσύνη, όταν θεωρεί όλε τι αποδείξει ψεύτικε και εικασίε. Ο καθένα από εδώ και πέρα να αναλάβει τι ευθύνε του, να βγει να μα Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, βγήκε ο κύριο Φλωρίδης, είπε τα ίδια που λένε και οι υπόλοιποι, είναι υποτίθεται και υπουργός, όχι υποτίθεται, είναι τη δικαιοσύνη που θα έπρεπε κάπως να τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, έχουν προεξοφλήσει η αθότητα καραμαλή όλοι αυτοί, έχουν προεξοφλήσει διάφορα και αυτά που ανακοινώνουν ότι τρέχει η δικαιοσύνη με ρυθμούς, του οποίου δεν του βλέπουμε και τόσο, γιατί ας πούμε το μπάζομα έγινε πέρυσι Το πρώτο πενταήμερο είχε ολοκληρωθεί και η δίωξη στον αγοραστό έγινε τον Δεκέμβρη και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει σχηματιστεί βεβαίω δικογραφία, αλλά πάει και η δικαιοσύνη για την οποία καμαρώνουν και παίρνονται με πολύ αργό τρόπο. Βεβαίω είναι πολύπλοκη υπόθεση. Πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν γιατί έχουν πάει σε κάτι ή ιδιωτών ή κράτου στο κουλούρ και στον εργολάβο, όπω λένε εκεί στη Λάρισα. Είναι ένα πολύπλοκο έτσι αλλιώ. Θέμα και βγαίνουν οι συγγενεί που χθε κάναν δηλώσει. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Νίκο Ζήση, 30 περίπου, σύζυγο τη νεκρή Αθηνά Κατσάρα. Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε του μελλοντικού δολοφόνου των ανθρώπων μα. Και δεν σα τα λέω για την πολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια με στη Νέα Δημοκρατία. Μου τζώθηκα. Αυτό ακριβώ. Έχασα τη σύζυγό μου την Αθηνά Κατσάρα και ήμουν δίπλα τη και έκανε αυτή τη δήλωση ο άνθρωπος αυτός και σώθηκε αυτός γιατί σηκώθηκε να πέσει στην τουαλέτα εκείνη την ώρα και έχουν και ένα παιδάκι δύο χρονών και ε, ναι, να έχει τη μάνα του προφανώς το παιδάκι από πέρυσι και μετά και έκανε αυτή τη δήλωση, είναι από τις πιο πολιτικές δηλώσεις που έχουν γίνει άκρος, πώς θα τη χαρακτηρίσει κανεί εν πάση περιπτώσει, έβγαλε ένα συμπέρασμα, συμπερασματική άκρο συμπερασματική, πολιτικά βαθιά Έβγαλε ένα συμπέρασμα για τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων γενικότερα και των Ελλήνων πολιτών που δεν τα πολυβασανίζουν, με μια ευκολία ψηφίζουν, πείθονται από υπουργού του τύπου. Εκεί περνάει ο φυσικό αγωγό από κάτω, κοιτάνε να την αζόταν η Λάρισα. Και αυτά τα κάνουν δικά του επιχειρήματα και βγαίνουν μετά και τα λένε καρναβάλι, ακριβώ όπω ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην αρχή τη εκπομπή. Και στέλνει εδώ ένα μήνυμα ακροατή, τακτικό, καθημερινό, που είναι στη γωνία να μα την και καλά. Και μου λέει, από το Ρότερνταμ πάντα, μου λέει: θύμια, βλέπουμε πτώση τη Νέα Δημοκρατία και αρχίσαμε πάλι πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πέντε ερωτηματικά. Ο πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τα δύο χητικά που βάλαμε του Κασελάκη. Το ένα που λέει: Είμαι έτοιμο για πρωθυπουργό. Εντάξει, όταν δίνει μια συνέντευξη, λογικό είναι. Και το άλλο πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λέει: Έχουμε ρεύμα από του συμφαντάρου. Όλο το υπόλοιπο είναι ενίσχυση τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που ακούμε τώρα εδώ, αυτά που τα που βάλαμε. Και αυτά που είπα εγώ και αυτό που λέω κάθε μέρα εγώ για αυτό το θέμα και το κρατάμε πάντα πολύ ψηλά και με αυτά που θα ακολουθήσουν. Αμέσω, μόλι ακούσουν ένα ηχητικό για Κασελάκι ή για ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται, ενεργοποιούνται γνωστή συνειρμή ότι κάτι έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία. θα το στηρίζουμε, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται άλλωστε. Όποιο το ακούει, το καταλαβαίνει στο πεντάλεπτο. Άρα, πρέπει να στρέψουμε αλλού τα βλέμματα ότι έχουμε και τέτοια δύναμη λέγοντα για τον Κασελάκι ότι πήγε φαντάρο και του πάνε σε φαντάρα εκεί για πλάκα. Θα σε ψηφίσουμε ή θα στηρίξουμε ότι θα αλλάξει το περιβάλλον θα αλλάξουν οι συσχετισμοί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολύ απλές, απλός τρόπος σκέψης, απλοϊκότατος, εύκολος, ευτυχία, μπράβο Τζίμι, ευτυχισμένο είσαι. Σε κάποιο βαθμό σε ζηλεύουμε για αυτόν τον εύκολο τρόπο σκέψης και πολύ απλό. Ο Άδωνης σήμερα βγήκε σε, στην εκπομπή τη καινούριου σήμερα το πρωί. Έχουν πάρει σβάρνα όλες τις εκπομπές, lifestyle. Και εκεί λοιπόν απάντησε γιατί, μάλλον το ρωτήσαν στην αρχή, δεν απαντούσε, πήγε να ξεφύγει, αλλά μετά απάντησε γιατί χειροκρότησαν στη Βουλή τον Κώστα Καραμαλή. Τον χειροκροτήσαμε διότι, ακούστε τι σημαίνει τον κύριο Καραμαλή, που είναι εντυπωσιακό και θα συμφωνήσετε. Μια βδομάδα πριν είναι η συζήτηση το πόλεμα τη Εξεταστική. Δεν ήρθε ο Καραμαλή. Κατά τη γνώμη μου, καλώ δεν ήρθε. Για ποιο λόγο, διότι ήταν ενεχόμενο μάρτυρα στην Εξεταστική και δεν είναι μια διαδικασία. Που κρίνει ένα πόρμα που σε διερευνά Να έχει ο να μιλάς για αυτήν και πόσο καλή είναι Από κοινοβουλευτικό σεβασμό δεν ήρθε ο Καραμαλής Τι έγινε την επόμενη μέρα Όλα τα κανάλια κι εσείς Λέγατε κρύβεται ο Καραμάλης. Εγώ δεν. Όχι εσείς έχω... προσωπικά ναι, ναι, ναι, ναι, Ενώ κατά... τα διάφορα πάνε Πολύ ωραία Μετά από μια εβδομάδα έγινε η πρόταση τη δυ... δυσπιστία και πήγε ο Καραμαλή. Μόλι πήγε ο Καραμαλή, δεν μπορούμε να ξέρει όλοι. Γιατί μίλησε ο Καραμαλή. Δεν είπαν Γιατί να... μια εβδομάδα γιατί, γιατί... γιατί... γιατί... δεν γιατί... μίλησε, χειροκροτή... μια την εβδομάδα γιατί μίλησε. Και για το χειροκρότημα γιατί χειροκροτήθηκε. Είπαν... Χειροκροτήθηκε. Αν γιατί... παρετείται ο Καραμαλή και τον χειροκροτώ, παρετείται όλο το ήρθε. κοινοβουλευτικό Και κόσμο. ανέλαβε τι πολιτικέ του ευθύνε με και μέσα στο κοινοβούλιο. Γι' αυτό χειροκροτήθηκε. Και δεν έχουν συνηθίσει σε αυτή την παράταξη να αναλαμβάνουν άνθρωποι με θάρρος τις ευθύνες τους. Αν όλο αυτό που έγινε ήταν ανάληψη πολιτικής ευθύνης με θάρρος μέσα στο κοινοβούλιο από τον Κώστα Καραμαλή. Το ακριβώς αντίθετο ήταν, πήγε εκεί να, να γλιτώσει ή να κρυφτεί πίσω από όλα αυτά, αναμάσισε τα ίδια επιχειρήματα σαθρά που είχε αναμασίσει και στην Εξεταστική Επιτροπή, τίποτα απολύτω. Μα πληροφόρησε όμως εδώ ο Άδων Ζηριάδη απέναντι από τον Ανδρέα Μικρούτσικο, που τον ρώτησε. Μια συνάντηση που άρχισε να γίνει 20-30 χρόνια. Πρέπει να έχει γίνει στι καλέ εποχέ των reality, αλλά δεν έχει σημασία. Έγινε τώρα, σήμερα το πρωί. Και μα είπε ότι επειδή ανέλαβε την πολιτική του ευθύνη, τον χειροκρότησαν οι συνάδελφοί του με πολύ μεγάλη χαρά και πάθο. Αυτά είναι τα κριτήρια για την πολιτική ευθύνη, για τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια την πολιτική. Ο Γιώργο Αυτιά. επειδή γίνεται μια κουβέντα για τους συγγενείς των θυμάτων και δεν πολύ αρέσουν αυτοί οι συγγενείς επειδή μιλάνε, έχουν άποψη και βγαίνουν και με πολύ μαχητικό τρόπο και δεν πείθονται με τίποτα και κρατάνε το θέμα και το έχουν φέρει το θέμα στην πρώτη θέση τη επικαιρότητα εδώ και μήνες ε, δεν τους πολύ συμπαθούν στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση άρα και στα δημοσιογραφικά γραφεία Άρα και στους υποψήφιους ευρωβουλευτές που τώρα είναι στα δημοσιογραφικά μετά θα μεταπηδήσουν στα ευρωβουλευτικά έδρανα. Ο Γιώργος Αυτιάς λοιπόν μας λέει ποιοι είναι καλή καλοί συγγενείς. Ο σεβασμός στις οικογένειες είναι όχι απλά διαρκής, είναι ο ίδιος από όλου είτε σιωπούν είτε φωνάζουν. Και αυτοί που σιωπούν μερικές φορές πονάνε περισσότερο. Και αυτοί που σιωπούν μερικές φορές Επομένω περισσότερο. Επομένως εγώ, ναι, έχω μιλήσει σε, τηλεφωνικά με αρκετούς ανθρώπους. Και θέλω να σας πω ότι διαπιστώνω ότι πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους ο πόνος τους είναι βουβός. Κρατήστε το αυτό. Ο Λέτε. πόνος τους είναι βουβός. Και πώ θα θέλαμε, Κώστα Καρομαλί σε αυτό το τελευταίο, πώ θα θέλαμε όλοι να είναι βουβοί, μην είχαν βγάλει κιχ, να είχαν κλειστεί στα σπίτια του όπω είχε συμβεί τον πρώτο καιρό. Δεν μιλάγανε, γιατί είναι λογικό. Όταν έχει τέτοια απώλεια, τέτοιο σοκ, δεν θε τίποτα. Από ένα σημείο και μετά που ξεπέρασαν το αρχικό σοκ, βγήκαν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν. Και ακούσαμε εδώ τον Γιώργο Αυτιά να λέει ότι αυτοί που σιωπούν πονάνε περισσότερο. Δηλαδή δεν μπορεί να η Μαρία Καριστιανού που έχασε την κόρη τη, τη Μάρθη, δεν μπορεί να ο Νίκο Πλακιά και η σύζυγό του. Που έχασαν τα δίδυμα και την ανιψιά του. Και ξέρει ο, ο Γιώργο ποιο πονάει, ποιο γονιό πονάει και βαθμολογεί ποιο πονάει περισσότερο, και λέει αυτό που δεν μιλάει. Ποιο δηλαδή. Ποιο δεν μιλάει. Και πώ ξέρει ο Γιώργο αυτού που δεν μιλάνε. Και έβγαλε το συμπέρασμα και με τι μετράει τον πόνο αυτών που μιλάνε. Επειδή δεν γουστάρουν, δεν αρέσουν στην κυβέρνηση όλοι αυτοί, γιατί κάνουν τεράστια ζημιά για ένα θέμα που είναι εντελώ ανοιχτή. Προκλητικά ανοιχτή η κυβέρνηση. Αυτά τα εσχρά ακούγονται τα πρωινά, στα πρωινάδικα. Και θα πάρει και νομίζω πρώτο θα βγει ο Γιώργο Σαφτιά στι ευρωεκλογέ, στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρο θα τον εγκρίνει ο νεοδημοκρατικό λαό για την προσφορά του στη δημοσιογραφία και για πάρα πολλά άλλα. Ε, να κλείσουμε το πρώτο μέρο πριν πάμε στον πρώτο λαό, έτσι ακριβώ όπω ξεκινήσαμε. γυρίζω εδώ πέρα σε μια γειτονιά την οποία αγαπώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μην.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 Έκλεψα τόσο τις εντυπώσεις που με ανακήρυξαν βασιλιά καρνάβαλο και στο τέλος πήγαν να με κάψουν. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.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 Εδώ ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα καλό μήνα, ξεκινάει και μήνας ξεκινάει και εβδομάδα όλα μαζί και τη μήνας και τη εβδομάδα και τη σκόνη και τη ζέστη Και τι βραχνάδε όλοι, και τι λαιμού, φτερνιζόμαστε, είναι και γύρι, είναι και σκόνη, όλο μαζί. Ωραίο πακέτο, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα, μέχρι την Ελβετία έχει φτάσει, μέχρι τη Γαλλία. Ειδικά η Γαλλία λέει τι επόμενε μέρε είναι απλησίαστη. Όσοι έχετε κλείσει, ακυρώστε το, πηγαίνετε αλλού. Θα έχει σκόνη πάρα πολύ. 2.11.10, είμαστε και χρηστική εκπομπή, δίνουμε συμβουλέ πολύ χρήσιμε. 2.11.10.80, τηλέφωνο επικοινωνία. Με στη σκόνη είναι κι αυτό, ξεφυσσάει συνεχώ, πάρτε τον, μιλήστε του, πείτε τα δικά σα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού, διαφημίσει και εδώ είμαστε. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου, Κουκλάρα. Ελασταμάτα. <ΛΟ> Τελάστα μάτα. Τέσσεχα. Λοιπόν, καταρχά θέλω να πω για την εκπομπή τη Δευτέρα. Πολλά συγχαρητήρια. Θα χειροκροτούσα, αλλά κρατά το ακουστικό αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, κάτω σιωπηλά. Σιωπηλά χειροκροτώ. Τη βάζω σχεδόν στα ίσα με τον Παπαφλέσσα που σπάει όλα τα κοντέρ. Την ταινία. Δεν εννοείται. Okay. <ΛΡΟΣ> <Ελάς>, πάμε, <είπα>! <ΛΡΟΣ> <Άμε! ΛΟΣ> οριακά με κάνετε να νιώσω υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα. Θα προσπαθήσω αφού ήταν οριακό είμαστε κοντά. Ευχαριστούμε πάρα Θα βάλω κανένα δύο εθνικοπεντριωτικά του Άδων να τελειώνουμε. Είμαστε Έλληνες μπορούμε Εγώ. Ναι, τη μία, μπράβο. Μπορώ να αναφέρω κάτι που μου έκανε εντύπωση. <συσχε> τον προηγούμενο καιρό. Ναι, παρακαλώ. Άκουγα τον εμπειρογνώμονα που βάλει άνθρωποι που χάσει ανθρώπου σε και είπε κάτι ενδιαφέρον. Ότι τα πράγματα που βρήκε τα βίντεο και εικόνε δεν βρισκόντουσαν στο ελληνικό ήτερνετ. Βρισκόντουσαν μόνο στα ξένα μέσα. Ντοίτσιο Βέλια, BBC κτλ. Αυτό ίσω να έχει σχέση με την θέση 107, τι είμαστε τώρα, δεν ξέρω. Ε, <συσχε> τώρα θα έχουμε <συσχε> ανέβει λογικά, θα έχουμε <συσχε> ανέβει γιατί έχουμε <συσχε> ανεξάρτητη <συσχε> δημοσιογραφία. Ναι, ναι, σίγουρα το αυτό βρισκό που είπε ότι Μπαίνει τηλέφωνο, ακούει διάφορε φωνέ. Την ώρα που τηλεφωνεί και τη μέρα που θα εμφανιζόταν στην εκπομπή, κάποιο τον πήρε με το τηλέφωνο του δημοσιογράφου τη εκπομπή. Εντάξει, και νοτιέ, ρε φίλε, που ζω, α πούμε. Στην ωκεανία. Στην ωκεανία μπορεί να είναι λίγο δημοκρατικά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Να έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δημοσιογραφία, δεν ξέρει. Στην ωκεανία του Orwell, έτσι. Ναι, ναι, που Ναι, πόλου. ναι πόλου. Και λε, εντάξει, ζω στη χώρα του Πρέντα. Αυτό. Στη συνέχεια ήθελα να ρωτήσω, μπορούμε να κανονίσουμε με την κυβέρνηση τα σημεία που περνάει αυτό ο αγωγό να περνάνε μόνο χόβερ από πάνω. Για μην να, νιώθω, να, να νιώθω, μην γίνει καμιά στραβή, eh. Ναι, δεν θέλω να νιώθω ανασφάλεια κάθε σου... μέρα που περνάει. Εάν εκεί δεν γίνει, δεν έμπαινε το χαλί από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα ναι, να, να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό πέρα. και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό, αυτό πρώτη φορά το ακούμε, πατέρα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Όχι, συμφωνώ. Μήπω να το δούμε λιγάκι, να κάνουμε ένα αίτημα τέλο πάντων. Γι' αυτό κυκλοφορεί ο Μίτσο Τάγκ με το ελικόπτερο όλη την ώρα, σου λέει μην γίνει Ναι, αυτό ξέρει Χαίρετε. Mm. Χαίρετε. Από Θεσσαλονίκη. Καλώς το Μούγκα σήμερα δεν άκουσα τίποτα. Τι να ακούσεις. Δεν έχετε φωνή. Δεν ακουόμαστε. Καθόλου τίποτα. Ε, βάλε στο ελληνοφρένια.net.gr Σε ποια είπες δεν άκουσα. Ελληνοφρένια.net.gr Καλώς, ευχαριστώ. Άντε, για. Λέγεται. Η σύνταξη από τα βαπόρια δεν μας τη δίνει πώ βρίσκει γραμμή αμέσω πως. Το ότι είναι κι άλλοι ναυτικοί που ευτυχώ που μα όδεζε αεροπορία δεν μας τα δίνουν τη διαδοχική την καθυστερούν. Μην ακούνε αυτά που λέει ο χανζιτάκε αυτόματα. Εργατολόγο και καλό να βάζουνε. Θα, Ρε, το, πω, θα το πω, θα το πω, Έγινε, γεια. πάλι Εσύ αυτέ. Θε και ως εδώ.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 Ενώ κοιτάνε χαρούμενο και τέτοιο. Συνδέα τη γνώμη τη γυναίκα μου που δεν τον έφερα μαζί, αλλά τον έχω μέσα μου πλέον. Είναι τα μάτια μου, η φωνή μου, είναι το φω μου, είναι τα πάντα. Αυτό με καθοδηγεί πλέον. Πάντα ήταν γελαστό, χαρούμενο. Με χαιρέτησε, μπαμπάλε, φεύγω. Μαγκάλια, συμφιληθήκαμε. Τον είπα να προσέξει εκεί κάτω στην Αθήνα. Το προσέχω μου, είπε. Ήταν ευτυχισμένο, χαρούμενο και για πρώτη φορά στη ζωή του ελτευμένο. Μάλτω <συγνώμη> το ζώο να το ακούσει. Αν και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 Ναι, σε ποιο άρμα δεν μα είπε όμω τη εξουσία, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Αν είχαμε Πέμπτη, δηλαδή, επειδή έχουμε Δευτέρα, εμεί βάλαμε τη φαντασία μα κάτι. Πριν δώσαμε μια εικόνα, οφείλει να εξηγήσει και ο ίδιο τι ακριβώ έκανε ω πολιτικό. Πήγε στο καρναβάλι, συστήθηκε ω υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σα, είμαι ο γιο του παλιού πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκο στο καρναβάλι, τι του λέγανε οι καρναβαλιστέ, να ήταν με κοστούμι, με πουκάμισο. Πώ κόλλησε εκεί, πώ του φάνηκε, γιατί διάλεξε το καρναβάλι ω πρώτη πολιτική παρουσία, τι σηματοδότησε αυτό για τον μετέπειτα πολιτικό βίο, Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα που πρέπει ο ιστορικό του μέλλοντο τώρα, στο παρόν, να ασχοληθεί με όλα αυτά για να υπάρχουν απαντήσει να τα βρουν οι επόμενε γενιές και εμεί, που είμαστε τώρα νέε γενιές Αυτά τα πολύ ωραία από τα. Έτσι ακριβώ όπω το είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη προχτέ στο Μοσχάτο, στην περιοδία του εκεί. Εκλογέ έχουμε, έχουν πάρει βουνάκια οι Σβάρνα, λογικό. Η Κατερρίνα Βουτσινά είναι αδερφή του νεκρού Γιάννη ε, στα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών. Μιλάει για τον Καραμαλή. Να σα ρωτήσω αν εσεί είχατε κάποια ελπίδα ότι ο κόλπο Καραμαλής θα πήγαινε σήμερα στη συνάντηση αυτή στα, των θυμάτων των οικογενειών στα Ιλάρισα. Όχι, βέβαια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο κύριος Καραμαλής να θέλει να συναντηθεί με οποιονδήποτε από του συγγενείς των δολοφονημένων. Σαν σήγουλή, Αυτό θα ήταν ουτοπικό. Φυσικά Παρά ήμουνα αυτά. και σίγουρη. Ακούστε λίγο. Αν έχετε δει τι δηλώσει που έχει κάνει ο κ. Καραμμαλή εντό τη Βουλή και σε κάποια πρωινή εκπομπή, θα καταλάβετε την αντίφαση ε, των λεγόμενων του. Από τη μία έχουν πάρει κάποιοι συγγενείς, τον έχουν πάρει τηλέφωνο αυτοί που δεν θέλουν να είναι στο προσκήνιο Δεν έχει αναφέρει τι ακριβώ έχουν πει μεταξύ των συγγενών των υποτιθέμενων και του κυρίου Καραμαλή Και από εκεί και πέρα σε ρώτησε ενό δημοσιογράφου αν θα ήθελε να συναντηθεί με τους συγγενείς Είχε απαντήσει ότι ε, το είχα σκεφτεί και ότι αν ήμουν στη θέση τους ε, δεν θα ήθελα να συναντηθώ με κάποιον εμπλεκόμενο Εσείς αν το συναντούσατε τι θα του λέγατε Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να συναντήσω έναν εκ των πολλών του αδερφού μου. Σε καμία περίπτωση. Είναι λυτρωτικό, ε, λυτρωτικός ο λόγος των συγγενών. Καθαρός λόγος, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς φτιάση δώματα. Επειδή όλος ο υπόλοιπος λόγος ε, κυριαρχείται από τέτοιες ε, αντιλήψεις και αισθητικοί, ψεύτικα λόγια... Διφορούμενε απόψει, στρογγυλάδε, πάρα πολλέ στρογγυλάδε. Εδώ ακού του συγγενεί, ο ένα μετά τον άλλον, είτε είναι αδέρφια, είτε είναι γονεί, είτε είναι γη. Όλοι με καθαρό, με ρυθμό, λένε αυτό που έχουν να πούνε, καταιγιστικά απευθύνονται και απαντάνε την όποια ερώτηση του θέτουν. Θα ακούσουμε σε δύο προσπάσματα την κυρία Καριστιανού, τι την ενόχλησε από τον Καραμαλή, τι την ενόχλησε από τον Μητσοτάκι. Πρώτα από τον Καραμαλή. Από τα πράγματα. που μου έκανα τρομερή εντύπωση και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου mm -hmm. ήταν όταν άκουσα τον κύριο Καραμαλή στην εξεταστική επιτροπή να λέει ότι ε, ατυχήματα θα γίνονται γίνονται και θα γίνονται τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή α, α, αυτά τα λόγια με, με, δεν, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με κλόνισαν. το θεωρώ αδιανόητο Να ζει σε μια χώρα το 2024, όπου σχεδόν όλα είναι αυτοματοποιημένα και να δέχεσαι παθητικά το ενδεχόμενο ότι οι επιβάτες που μπαίνουν στο τρένο θα σκοτωθούν. Και να το λέει αυτός ένας άνθρωπος που ήταν και ακόμα είναι σε μια τέλος πάντων ε, θέση πληρώνεται από μας, εγώ δηλαδή αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό να τον ακούω να το δέχεται τόσο... Ε, ότι ναι αυτό συμβαίνει και θα συμβαίνει. Γιατί εγώ από όσο γνωρίζω και με ανθρώπους που μιλάω στο εξωτερικό που το επίπεδο ασφάλειας είναι στο 99,5 αυτό το 0,5 πασχίζουν να το εξαλείψουν και να κάνουν την ασφάλεια στο 100% και αυτό θα έπρεπε να είναι στόχος. Δεν το λες λοιπόν να βγεις να πεις αυτό το πράγμα σε μια πληγωμένη κοινωνία να σ' οι ότι έτσι ήταν γραφτό να γίνει και ό,τι θα γίνεται και στο μέλλον Είναι εντάξει λοιπόν τα πράγματα. Όχι, δεν είναι εντάξει για την κοινωνία τα πράγματα. Αυτό είναι απάντηση σε σχέση με την ερώτηση που δέχτηκε για το ότι δεν τη άρεσε τον Καραμαλή σχετικά με την συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή, τώρα για τον Μητσοτάκη. Επίσης ενοχλήθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι, ε, από τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι νέοι είναι ένα, μια συγκρούστηκε παθογένεια.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 σαν έτοιμος πολίτη που είμαι, οδηγούνται στα δικαστήρια. Εδώ μεταξύ, αυτό που λέει συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το εφιολόγημα του που το έχουν γράψει, το λέει από πέρυσι στα διαγγέλματα και το επαναλαμβάνει, τη σύγκρουση των διαχρονικών ευθυνών, με τον κακό εαυτό και δεν ξέρω εγώ τι άλλε ανοησίες. Μιλάει για διαχρονικά θέματα που έχει η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης που είναι 19 χρόνια βουλευτής, το 2003 ξεκίνησε από το Μοσχάτο, Τέσσερα χρόνια πέντε σχεδόν πρωθυπουργό, Είναι γιος του Μητσοτάκη που ήταν βουλευτής επί 50 χρόνια Πέντε δεκαετίες και πρωθυπουργό τρία χρόνια Και αδερφός της Δόρας που είναι βουλευτής η Ντόρα περίπου 30 χρόνια Και μιλάει αυτός ο Μητσοτάκης ο πρωθυπουργό μας για τις χρονικές ευθύνες Ο πρόεδρος τη Νέα Δημοκρατίας που κυβερνάει να αλλάξει με τους άλλους Από το 1974 και μετά και η συνέχεια τους, η παρελθοντική, το παρελθόν τους ήταν η Ιερέ και το Λαϊκό Κόμμα και και και. Αυτός λοιπόν μιλάει για τις περίφημες διαχρονικές ευθύνες σαν να μην φταίει, να μην έχει καμία πολίτες ευθύνη. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.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 Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια χαρά. Να πω κάτι για το θύμιο που σα λατρεύουμε και του δύο σα. Ναι, ναι, αλλά θα πείτε για το θύμιο, κατάλαβα. Ναι, λοιπόν. Αποστόλη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτά Αν είναι. είναι. Μεγάλο. Α, τι θέλετε να ρωτήσετε. Αυτά τα χρήματα όλα που δώσουν εγγυήσει για να θεθούν ελεύθεροι. Ναι, είναι από κάτι καταθέσει αυτά. Πώ είχαμε στον COVID που κρύβαμε στο στρώμα λεφτά α. στα Capital Control. Δεν ξέρω, Αποστόλη. Τα είχαν μαζέψει στην άκρη. Ναι. Και δεν έχει μισό εκατομμύριο. Μύρο σπίτι του, άμα τύχει κάτι να βγει έξω με εγγύηση. Λοιπόν, η κοροϊδία. Τι θέλετε να πείτε, Δηλαδή, υπονοείται ότι οι συνδρομικοί που βγήκαν έξω από την εταιρεία, κάποιο του τα έβαλε για να του ξελασπώσει. Την απο... Δεν πω, μ' αρέσει το να... υπονοούμενα. Αυτό δεν ξέρω. Οι εισαγγελεί <laughs> <laughs> Καλό αυτό. Αυτό καλό, με ε? το έξι εισαγγελεί, καλό, καλό. Το σβόε. Πιάνει τη γιαγιά που έπλεκε τα τρελίκια. Τι έκανε η γιαγιά, συγγνώμη, δεν πρέπει να πιάσει τη γιαγιά. Από που θα ξεκινήσουμε, Για να ξετύλιγο <laughs> το κουβάρι. Αυτά, εγώ περιμένω να πληρωθώ αύριο, να αρχίσω να πληρώνω του λογαριασμού. Πάρε μεγάλη σακούλα, να χωρέσουν καλά τα. Ακριβώ, 500. Πόσα. χαθείς και μιλάς δεν <Ρι> τρέπεσαι, άλλοι παίρνουν λιγότερα έχω και θράσους ε έχεις θράσους έχω θράσους Αποστόλη μου αγαπημένε μου άνθρωπε Ένα Έλα, βασολαρέ. Ένα. Θέλω μια χάρη, αν μπορεί να το πείτε, ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πήγε πολύ καλά αυτό με τον μπλόκο τη Καλογρέζα. Μαζευτήκαμε, φωνάξαμε συνθήματα. Και οι παλέμαχοι και τα παιδάκια. Όλοι καταλαβαίνουν ότι σε αυτή τη γειτονιά ο φασισμό δεν θα υπάρξει. Και θα ήθελα, αν μπορεί ο Θήμιο, να διαβάσει κάποιο αφιέρωμα από όλα αυτά που έχουν γίνει για τον μπλόκο τη Καλογρέζα. Ή την Παρασκευή σε αφιερώσει, ή την Πέμπτη που είναι ειδική εκπομπή και ταιριάζει. Γιατί ήταν το πρώτο μπλόκο που έγινε στην Αθήνα και ήταν η πρώτη φορά που λειτουργήσαν έτσι τα τάγματα ασφαλεία. Θα είμαστε πάντα περήφανοι για τον μπλόκο της Καλογρέζας και πάντα περήφανοι για τη γειτονιά μας η οποία θα είναι πάντα αντιφασική και δεν θα γίνει ποτέ Θεσσαλονίκη. Αποστολή μου, γεια σου. Yeah. Σε παίρνω τηλέφωνο για να καταγγείλω ένα αποτρόπεο γεγονό ελεηνών και άθλιων ανθρώπων. Ο Δήμο Καβάνα ετοιμάζεται να τιμήσει το χουντικό δήμαρχο που είχαν 7 χρόνια. Αυτό για μένα είναι ασέβεια στη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου. Έλα, καλέ έχουμε, όλα αυτά περνάνε ο, ο, τώρα. Αυτό είναι πασόκο, έμαθα ο Δήμαρχος. <σέβαια> ε, είναι, έχει να κάνει, αυτά είναι ίδια όλα. ίδια όλα είναι <σέβαια> <σέβαια> Το πάλε ποτέ σοσιαλιστικό πασόκινα. <σέβαια> <σέβαια> ναι, ναι, ναι, αυτό το πάλι ποτέ που Για κάποια στιγμή πρόεδρο του Βενιζέλεο που τα έκανε τα κύμια με τη Νέα Δημοκρατία και ο Λοβέρδο ξεροκλείφεται. Ναι, αυτό, αυτό το πω. Δεν τρέπονται οι Ασεβίοι. Τρέπονται. Απολύτω! Τρέπονται. Του πήρα και τηλέφωνο. Για να δούμε. Θα με πάρω τηλέφωνο να του απαντήσω. Σίγουρα τώρα να έχετε τον νου σα. Μην πάτε στην Από τουαλέτα. Να ντροπή του πάντε και να πέσει η φωτιά να του κάψει.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 ότι έφτασε και στο TikTok. Ε, με ξεπερνάει. Ε, έλα, σε παρακαλώ. Καλό ναι, ναι, ο... Το επόμενο είναι να μου πεις να βλέπουμε και το πετρόνιο. που είχα αυτό με την πέτρα, ας πούμε. Ε, Αλλά ε, θα ήταν πιο λογικό. Ε, ε. Έλα, γεια. Και μια μικρή διευκρίνηση. Ακούστηκε από μια κυρία και απάντηση του Αποστόλης για τις εγγύησεις που έχουν επιβληθεί στους τρεις, νομίζω, προφυλακιστέντες, κατηγορούμενους, ε, απολογούμενους, Ε, για το έγκλημα στα τέμπη τις εργοσές συνδικαλιστές ή εργαζόμενους ή στελέχοι ε, έχουν ανακοινωθεί κάτι ποσά 500, 600, χιλιάδες δεν έχουν πληρωθεί αυτά αυτά τα όρισε το δικαστήριο και πρέπει να πληρωθούν σε 15-10 μέρες ορίζεται το, η ακριβή ημερομηνία. αλλιώς θα φυλακιστεί αν δεν πληρωθούν Έχει μείνει εντύπωση στην κοινωνία ότι έχουν πληρωθεί αυτά τα ποσά. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Μπορεί να πληρωθούν, δεν το ξέρουμε. Είναι τεράστια ποσά βέβαια. Αλλά όμω έχουν επιβληθεί από το δικαστήριο. Δεν έχουν καταβληθεί στο ταμείο. Τώρα, επειδή φτάνουμε προ το τέλο και θέλετε όλοι να νιώσετε μικρή, όχι πολύ μεγάλη, γιατί κατά καιρού νιώθουμε και μεγάλη, αηδία, θα ακούσουμε αυτό. Θέλω να σα ευχηθώ από καρδιά. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ. Θερμά. Σε όσα σχέτυπα. Η ζωή έχει το δρόμο τη. Διότι θέλω να ξέρει. και να το ξέρει ο κόμμα βασικά. Ναι. ότι πάρα πολύ σ' αγαπώ. ότι λίγοι άνθρωποι στη ζωή μου έχουν φερθεί τόσο καλά όσο ο Γιώργο Σαφτιά. Έχουμε μαλώσει κιόλα. Δεν πειράζει αυτό. Δεν κακόμε. Έχω μαλώσει, μάλλον τη γυναίκα με, με τα αυτιά. Μαλώσει, μου. Μεγάλο όμω. Λίγοι άνθρωποι που έχουν φερθεί τόσο καλά στη ζωή μου σ' ο Γιώργο και θέλω από Πραγματικά, uh> να σου κοιτώ καλή πιτυχία. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Να ξέρεις κάτι, αυτό που παρέδωσες στη Δόμνα Μιχαηλίδου τα 20 μέτρα για το ασφαλιστικό, αυτό το ισχυρότατο όπλο για την κυρία Υπουργό, τη νέα Υπουργό, ήτανε ό,τι το καλύτερο. Αμοιβαία <μυρή> <σμυρή> ήταν και από εδώ και από εκεί, καλά λόγια, και μόνο καλά λόγια, δεν έχεις να κάτι αρνητικό, τους βλέπεις οι τηλεόρες και λε, μπράβο, αφ... ta... όλα τα, συνυπογράφω όλα όσα 100. Έτσι شلون φτάσαμε στο οτέλλος και πολύ χαλαρά. Τρίτο μέρο του Λαού, μας παει στις διαφημίσεις, αμενούμε μετά ο Γιώργος Πιάρος στο μαγαζίota τα υπόλοιπα παμις αύριο για σας. Νε. Οπα, νάτος ο Αποστόλος. Οπα και παλέο. Οπα. Οπα, Οπα και παλέο. Αναργάς. Καλησπέρα, τελεό μου αγόρι. Τι κάνει, Εδώ ταξιδεί, κομμουνιστή ακόμα. Καλησπέρα Λέει. και καλή βραδιά. Ε. Γεια σου, κομμουνί, κουνούμαλο. Τι κάνει, Καλά, είσαι. Καλά. Να σου, με. Δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Καθεράκη που είναι γκέι και θέλει να κάνει κουμπάλο στη χώρα μου. Δεν έχω πρόβλημα καν που δεν απαντηθεί τον άλλον. Ε. Ούτε καν για το ανεκτήριο που θέλει να έχει. Δεν σε ρωτήσαμε και... καν να έχει πρόβλημα. Αρχιστήκαμε κι να είχε. Να και αν δεν είχε. Ναι, ναι, το λέω εγώ. Αλλά αυτό ο μαλάκια ο άντρα γαμό το σπίτι του που τολμάει και έχει το αριστερά, φιλέ, με στη Από εκεί και από ακόμα. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει συναστισμό, ριζοσπαστική δεξιά. Έλα, καλέ κι εσύ. Έτσι Έχει άλλα κι άλλα τώρα. Εκεί αυτό σε πείραξε ένα. Γιατί. Σούκοψε το... την έμπνευση και την επαναστατικότητα. Έλα Λά, τώρα κι εσύ. Έλα, μαζέψε λίγο. Από σα το άκουσα. Είπα ο Μαλάκι. Πρέπει να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε τον καπιταλισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πρωτευτική Συμμαχία, περνάει στο επόμενο στάδιο εκείνο μια σύγχρονη αριστερά. Η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ω ένα εργαλείο για την ευημερία. Και να το πάρουμε σαν μέσο επί. Στο πι... ΣΥΡΙΖΑ, ναι, παιδί που τι θα πει, ξεκόλα. Βρε μαλάκα, τη σχέση έχει αριστερά με τον καπιταλισμό. Και αριστερά, παιδί που τη με σχέση μπαι... έχει αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε κόψε τι μαλακίε. Ε, ηλίθιε, πώ θα πάρει τη ζάχαρη να κλικινεί λίγο το αλάτι. Βρε πάλι ο μαλακάγκα, άντρα. Σε μένα τα αυτά. Δεν φίλε άλλο καπιταλισμό. Άλλο είναι αριστερά. Δεν έχει καμιά σχέση ο με το άλλο. Πώ θα πάρει το ένα απέξ το άλλο. Και αν και κα Να δε σε ρώτησε κανεί για όλα αυτά. Μόνο φορτίστηκε. τώρα. Αν δεν σε ρώτησε κανεί για όλα αυτά, μόνο φορτίστηκε. Αν δεν σε με κανεί για όλα αυτά, μόνο φορτίστηκε. δεν σε ρώτησε για όλα αυτά, μόνο φορτίστηκε. Έλα τώρα. δεν κανεί για όλα αυτά, το ΣΥΡΙΖΑ είναι η Δημοκρατία. Θα πω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η Δημοκρατία πολύ μεγάλο πολύ μεγάλο Η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία η είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά. Αυτά τα λίγα κλείνουν για να πάρει καλά, Θεάλο. Έλα, για. Πάλι καλά. Έλα, για.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 Ό, oh, γιατί δούργο. Η Δούρα θα όθηκε γιατί δεν με βγήκανε για κάτι σοβαρότερο η εδούργο από ένα πλήμα, είμα. εδώ αυτή πάνε για κακούργη. Ωραία, ο κύριο καραμαλίζει, δηλαδή πριν το κακούριμά του που έκανε, επειδή το λένε καραμαλί. Και μόνο αυτό μέσα για πάντα. Αν κύριος δεν λέγοντα κύριο καραμαλίζ, θα έχει τόσο χτωχοποίησε. Έλαρα, αποστολή. Καλησπέρα. Σε χαπά την περασμένη εβδομάδα, παλικάρι και άκουγα αυτά τα αρχαίδια που μιλάγανε για τα τέρδη. Και σου είπα ότι εγώ, αν είμαι ένα τυφώ από τον νόμο, το έχουν χάσει και, και του. Θα είμαι καθαρή κάποια μύθια από αυτού. Και ότι αυτό δεν είναι τη θέση του, λέω. Θα δώσω μια ευκαιρία, όχι αυτή που συνήθω δίνει, να μην συμβεί σε κανέναν, να συμβεί όλα αυτά τα αρχαίδια. Και δεν τα άκουσα, γράμμα το σπίτι του.